Θεωρώ ότι η PNIO, ε, πλέον δεν έχει λόγους να κάνει απεργία διότι ο βασικός λόγος για τον οποίο εξήκυλε την απεργία ήταν μια φήμη ότι θα καταργηθεί το ειδικό καθεστώς των ναυτικών το οποίο να επισημάνουμε εδώ πέρα ότι καλώς υπάρχει αυτό το ειδικό καθεστώς γιατί είναι ένα πολύ εξηκευμένο επάγγελμα με πάρα πολλές ώρες εργασίας ε, και επομένως πρέπει να προστατευτούν οι Έλληνε ναυτικοί αυτό το καθεστώς το βγάλαμα το τραπέζι τη στιγμή που μπήκε στο τραπέζι ουσιαστικά δεν δεχτήκαμε να το συζητήσουμε και επομένως σήμερα συζητάμε για μια... Μικρή αύξηση η οποία όμω και πάλι, σαν κυβέρνηση, δεν τη δεχόμαστε. Είναι έτοιμα των θεσμών, αλλά εμεί δεν δεχόμαστε αυτή τη μικρή αύξηση. Αφού δεν καταργείται λοιπόν το ειδικό αυτό φορολογικό καθεστώ, για ποιο λόγο απεργούν, συνεχίζουν μάλλον την απεργία οι ναυτικοί. Αυτό θα έλεγα ότι είναι κατανόητο από την πλευρά τη Ποινιό. Είναι ακατανόητο και μάλιστα, χτε στην σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο με την Ποινιό, το επισημάναμε σε όλου του θόνου ότι το αίτημά του. Για να μην, να μην υπάρξει, κατάργηση, ε, έχει ικανοποιηθεί από εκεί και πέρα. Γι' αυτό το λόγο δεν έπερπο. Γι' αυτό τον λόγο. Θα Γιατί βάζουν κι άλλα αιτήματα. Το καταλαβαίνω και υπάρχουν αιτήματα, κάθε κλάδο. Πάντα έχει αιτήματα. υπάρχουν αιτήματα. Ναι. Όμω, δεν μπορεί να αποκλείσει τα νησιά, δεν μπορεί να αποκλείσει την νησιωτική Ελλάδα βάζοντα αιτήματα τα οποία είναι πάγια αιτήματα. Μάλιστα. Και να πηγαίνει σε τόσο σκληρή στάση. Ελπίζουμε ότι σήμερα. Θα έρθουν και πάλι στο τραπέζι του διαλόγου στο Υπουργείο. Γι' αυτό το λόγο άλλωστε ακύρωσα και μία ε, ε, επίσκεψη που είχα να κάνω στην ε, Μητυλήμια όπου βρίσκεται η Γενική Γραμματεία Αιγαίου προκειμένου να μπορέσουμε να βρούμε λύση.